Στοίχη 37 43 της ενότητας αιτία της απιστίας των Ιουδαίων» του κεφαλαίου Γιώτα 37. «Κι ατι δε πολλά θαύματα είχε κάμει εμπρό στα μάτια των ο Ιησούς, όμως αυτοί επέμεναν να μην πιστεύουν εις Αυτόν» 38. διαναπραγματοποιηθεί και παληθεύσει ο λόγος του προφήτου Ισαΐου, τον οποίον είπε, «Κύριε, ποιος επίστευσε το κήρυγμα που ακούεται από το στόμα μας» Και η δύναμη του Κυρίου που εργάστη δια του Χριστού θαύματα εις ποιον εφανερώθει, εις τους μόνον. 39. Ένεκα δε τη δυστροπίας των αυτή την οποίαν προείδεν ο Θεός και προείπεν ο Ισαΐας, επειδή ήλθε η ώρα να πληρωθεί η προφητεία αυτή, δεν οι μπορούσαν να πιστεύσουν, διότι πάλιν είπενο ο Ισαΐας. 40. Λόγω της κακή των διαθέσεως και προαιρέσεως, Παρεχώρησε ο Θεό να τυφλωθούν οι οφθαλμοί τη Διανία των και να σκοτιστεί η καρδία των, δια να μην είδουν με του πνευματικού οφθαλμούς και να μην εννοήσουν με την καρδία του και επιστραφούν δια τη μετανία και ιατρέψωτα ψυχά των. 41. Τάφτα είπε ο Ισαΐας όταν διαποκαλυπτική οπτασία είδε την δόξα του Ιησού Χριστού που εκάθιτο πρώτη ανανθρωπήσεό του Ιστρώνων υψηλών και ομίλησε ακολούθω περί αυτών που είδαν. 42. Μόλα τα αυτά και από τους άρχοντας πολλοί επίστευσαν εις Αυτόν, εξαιτίας όμως των Φαρισαίων δεν ομολόγουν φανερά την πίστην των, δια να μην αφοριστούν και διωχθούν από την συναγωγήν. 43. Τους εφόβησε δε ο αφορισμός Αυτός, διότι γάπησαν την τιμήν και επιδοκιμασίαν των ανθρώπων πολύ περισσότερων παρά την δόξαν και επιδοκιμασίαν του Θεού.